Στοίχη 22.34 «Η πρόνοια του Θεού και η ολιγοπιστία των ανθρώπων». 22. «Είπεδε προς τους μαθητάς του Κύριος, αφού η διατήρηση στη ζωή σας δεν εξαρτάται από τα άφθονα, υλικά, αγαθά, αλλά από τον Θεόν. Δια τούτο σας λέγω, όχι μόνο να μην επιδιώκετε τον αποκτήσετε πολλά, αλλά και δι' αυτά τα απαραίτητα και αναγκαία, να μην καταλαμβάνεστε απογωνιώδης και βασανιστικά φροντίδας». Μη φροντίζετε με αγωνία και ανησυχία για τη ζωή σας, τι θα φάγετε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ενδυθείτε. 23. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφή και το σώμα περισσότερον από το ένδυμα. Αφού δε ο Θεός, χωρίς εσείς να το περιμένετε, σας έδωσε την ζωή και το σώμα που αξίζουν περισσότερον, θα σας δώσει και την τροφή και το ένδυμα που αξίζουν ο λιγότερον. 24. Παρατηρήσατε με προσοχή τα κοράκια και σκεφτείτε ότι τα αυτά δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν. Δεν έχουν αυτά ούτε κελάριον ούτε αποθήκην. Και μολονότι και οι άνθρωποι τα κυνηγούν, αλλά και τα ψοφίμια από τα οποία ζουν, είναι σπάνια και δυσέβρετα. Όμως ο Θεός τα τρέφει. Πόσων περισσότερων θα θρέψει εσά οι οποίοι διαφέρετε και είστε ασυγκρήτως ανώτεροι από τα πετεινά. 25. Ποιο δε από εσά, οσονδήποτε και αν φροντίσει, ή μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχην, Κανείς 26. Εάν λοιπόν δεν έχετε δύναμη να αυξήσετε το ανάστημά σα, που αν συγκριθεί προ την δημιουργία και διατήρηση τη ζωή σα είναι ελάχιστον, γιατί φροντίζετε για τα άλλα τα οποία πολύ ολιγότερον από το ανάστημά σα είναι υπό την εξουσία σα. 27. Προσέξατε και λάβετε μαθήματα από τα κρίνα πώ φυτρώνουν και μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. και όμως σας λέγω, ούτε ο επινοητικότατο λόγο της σοφίας του Σολομών, με όλη τη φημισμένην δόξαν του και μεγαλοπρεπήν περιβολήν του, δεν περιευλήθη ένδυμα τόσο ωραίων και μεγαλοπρεπές, όπως περιβάλλεται ένα από τα κρίνα αυτά. 28. Εάν δε το αγριόχορτον που φυτρώνει μόνον του τα χωράφια και που δεν έχει προορισμό να ζήσει όπως εις, αλλά σήμερον υπάρχει και αύριον ρύπτωται στον φούρνον, ο Θεός τόσο ωραία το ενδύει, πόσον περισσότερον θα ενδύσει εσάς ο λιγόπιστη; 29. Και εσεί λοιπόν μη ζητάτε με ανησυχία τι θα φάγετε ή τι θα πείτε και μην αφήνετε την ψυχή σας να παραδέρνει εδώ και εκεί με ανησύχους σκέψεις και φροντίδας. 30. Διότι όλα αυτά, οι εθνικοί και οι δολολάτρε που αγνοούν τον αληθινών Θεών και την πατρική προνοιάν Του, τα ζητούν ως τα μόνα σοβαρά και απαραίτητα. Ο ιδικός σας όμως πατήρ γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη να αυτόν και συνεπώς θα σας τα δώσει αυτός. 31. Μόνον να ζητείτε εσείς ως το κυριότερον από όλα να ζήσετε την ζωή της χάρητος και υπακοήσης των Θεών, η οποία θα σας καταστήσει μέλη της Βασιλείας του Θεού από τις παρούσεις ζωής και θα σας εξασφαλίσει την κληρονομία των ουρανίων αγαθών της εν το αιωνίο μέλλοντι. Και όλα αυτά τα επίγεια θα σας δοθούν μαζί με εκείνα. 32. Μην ανησυχείς για τα υλικά αγαθά και μη φοβεί εσύ το ποιμνιόν μου που φαίνεσαι εν σχέση προς το πλήθος των απίστων μικρών διότι ο πατήρ σας ευηρεστήθη να δώσει εσά την Βασιλεία των Ουρανών. Εάν λοιπόν τόσον μεγάλη δωρεάν και απόλαυσιν σας δίδει, πολύ περισσότερον θα σας δώσει τα πρόσκαιρα και τα επίγεια. 33. Και αν δια την εξασφάλιση τη ουρανίου αυτής βασιλείας τα υλικά αγαθά σας γίνονται εμπόδιον, Πωλήσατε όσα έχετε και δώσατε τα ελεημοσύνην στους φτωχούς και με την ελεημοσύνην και την αγαθοεργίαν κάμετε δια των εαυτών σας πουγκιά που δεν παλιώνουν, θησαυρών που δεν χάνετε και δεν λιγοστεύει. Θησαυρώνει στους ουρανού όπου δεν πλησιάζει κλέπτης για να τον αρπάσει ούτε σκόρος τον καταστρέφει 34. Πρέπει δε στους ουρανούς να μεταφέρετε δια τη τη στους θησαυρού σα για να είναι και η καρδία σας προσκολλημένη στον ουρανών και τα ουράνια διότι εκεί που είναι ο θησαυρός σα, εκεί θα είναι και η καρδία σας